Έλα, γορήνα. Έλα. Επειδή με αυτό το πετσόπανο ότι ο αρνήθηκε να προσαρμοστεί πεθαίνει. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμε σε αυτέ τι περιπτώσει είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώ πεθαίνει. Να πούμε σε αυτό το πετσόπανο λοιπόν, ότι δεν είναι επιλογή αν θα ζεισει να πεθάνει. Δεν πάμε σε κάποιον. Εξε τι επιλέγει να προσαρμοσήσει όχι, εντάξει, να πεθάνει. Δεν είναι επιλογή, λοιπόν. Δεν έχουμε όλα τα φράκια να βάλουμε φυσικό αέριο για να πετρέδο και μετά πάλι πετρέμουν γιατί φυσικό αέριο και μετά πάλι τούλο κτλ. Που θα μα πει ότι είναι επιλογή, άκου αρνεί. Λέισε, είναι φοβερό. Παιδί μου. Τι θα πει ο Πέντσα, σε αυτόν τον κόσμο πατάει ο πέτσα νομίζει. Πρέπει να το φτιάξει λίγο λοιπόν ο πέτσα και να πει την αλήθεια μα. Το πέτσακι στην κοσμάρα του που είναι, σου λέει ο άλλο τι είναι να δώσει τα 2.0 και να ξανάξει Λέβτα. Έλα κανένα. Εκείνο κάτω, να τον πάρουν η κάτω για μέτα. <Λέβητα> Αυτή νομίζω ότι έχουμε 24 χιλιάρικα στο σερτάρι και τα που γραπουνό. Α, δεν έχετε. Οφυτό χάζα. Άρχισε στο διάλογο που μου μιλά κιόλα. Πάντω να το φτιάξει λίγο και να πει το χειρίζει το οποίο αρνίτε να προχωρήσει πεθαίνει, να πει όποιο αρνητέται είναι πλούσιο Δηλαδή, μπορεί να σα δώσω. Πιέζε να είσαι πλούσιο, Όχι, ε, θα πεθάνει. Γιατί μόνο τα φράκια είναι που αλλάζουν, δεν έχει να κάνει τη θέληση. Καλά, α, δεν α, καταλαβαίνω α, έτσι κι αλλιώ ποιο είναι ο λόγος να ζήσει Άμα δεν είσαι πλούσιο, Α υπάρχει μια κοινωνία μόνο για πλούσιου. Νομίζω ότι αυτοί, τουλάχιστον αυτού που δεν είναι πλούσιου, σίγουρα δεν του βλέπουν ω τα ίδια έμβια ότα με του υπολείπου. Καλά έτσι Δηλαδή έτσι. είσαι πλέπα, ρε παιδί μου. <laughs> Οπότε τελείωσε. Και μα κυρίω ανάλογα. Απλά να δούμε πώ μαζευτεί η πλέπα ολόκληρη και του πνίξει καμιά μέρα ποτέ. Για να δούμε. Έλα, είσαι απεσιόδοξο, έλα γεια.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 Έχουμε τη δυνατότητα εμεί να αλλάξουμε λέβητε. Δεν την έχετε ο Υπουργό θεωρεί ότι την έχετε. <laughs> καλά κάνετε και γελάτε αλλά κακού του κεφαλιού φαλιούσου άμα δεν την έχετε. <laughs> μπράβο, καλά λέει. Και τέλο πάντων, μα πιάνετε και τον τόπο, οπότε πηγαίνετε να πεθάνετε παραπέρα. <laughs> Α, μπράβο, πολύ ωραία, ωραία. Ούτε καν εδώ <laughs> να καθόμαστε <laughs> να σα μαζεύουμε κιόλα. <laughs> Μην ξεχάσετε το μυτσοτάκι στι εκλογέ, ε! Το εγώ είμαι 100%. Οπότε τι μου λέτε, Εγώ είμαι υπέρ τη Νέα Δημοκρατία. Ναι Γεια σα. Πείρα για αυτό που άκουσα τώρα για τον Άδωνη που λέει. Που κάνει εντύπωση λοιπόν που τώρα ξαφνικά θυμηθήκατε Τις δίθεν ακροδεξιέ μου καταβολές Ωραία. Ο δεν ήταν υποψήφιο όταν είχε το λαό. Ο Καρατζαφέρη. Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι ακροδεξιό και έχουν Ναι. Αυτό σημαίνει. Α, δεν το ήξερα. Αυτό είναι, γιατί ο Καρατζαφέρη τι είναι ακροδεξιό, δεν είναι. Α, δεν ήξερα. Ναι. Α, εγώ ήξερα εγώ κάτι... το θυμάμαι σκάουτερ μοντέλων. Ε, ήμουν Αθήνα τότε τώρα είμαι και δεν μπορώ να έστω από, από απευθείας Δεν χάνετε και τίποτα Καλύτερα εκεί που είστε λέω Δεν είμαι καλύτερα Εδώ με έχουν μέσα στο σπίτι Δεν μπορώ να πήγω Οχ oh, γιατί πήγω, δεν, βλέπω. Και όλα δεν, Μου πολλά δεν ξέρω από ποιους είναι όμως Από τη Νέα Δημοκρατία είναι από το ΣΥΡΙΖΑ είναι δεν ξέρω που είναι παρακολουθούν τα τηλέφωνα παρακολούντα. Τα δικά σα, ποιο είστε καλέ Έλα, δε, ποια είστε Είμαστε, Εντάξει, και φωνή μου δεν, είναι. δεν πειράζει, δεν παρεξηγώ. Όλοι έχουμε δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Να, λοιπόν, Κατάλαβα, να είστε καλά. Ε, είχα καλά, αλλά τα ξέχασα τώρα. Δεν ε, πειράζει, είναι. καλή απελευθέρωση εύχομαι. Πού να τα βρω τα χρήματα, εγώ μου τα έχω πάει σομαλά. είμαι. Καλά, θα σα τα δώσω Μητσοτάκης, τώρα, μην αγχώνεστε. από τα τρία το και εκείνο δεν το ας, το παίρνει εκείνο. Μας... Βοηθάει στα μάτια το Και τα βρήκανε, τα βρήκανε. Ε, τα βρήκαν, η εξουσία ενώνει. Μονιάσανε στο σπίτι βρήκανε, του γολτέρου μέσα. Θα στεφάνω τι την έχει. Θα σκεφά ότι την έχει. Χριστιανή πράγματα. Είναι χριστιανοί, άφηει με όλοι. Άθει. Ε, ε και το ακούσα αυτό η χριστιανοίδη δεξή να δει θα ψηφίσουν όλοι Ιελόπουλο. Βελόπουλο θα ψηφίσουν η δεξίμα αυτά και με αυτά. Fuck the church. Γιατί ο βελόπουλο είναι δεξιότητα, πάλι ο μερική είναι και κύριε. Έτα, έχει πιστολέ του Χριστού, τώρα δεν το ψάξει κανεί. Του λέει η Χριστιανός είναι αυτός, εντάξει. Ναι καλά. Παλλιό ημερολογίτες, είναι οι μάγοι όλοι. Α, είναι μάγος. Τέλος πάντων. Βέβαια λογικό να είναι μάγος με τέτοια γιατροσόφια που πουλάει, πάνω, ναι. Το στομακικό είναι εξαιρετικό προϊόν παιδιά. Αποστόλι μου, Έλα. καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ακού αυτό το ανεκδίκη του τον πέτσα που μιλάει περί περιπσαρμογή. Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώ, πεθαίνει. πεθαίνει. Αυτό βλέπω να γίνει πράξη το πέτσα πάλι, πέτσα πάλι. Όχι, να σου πω κάτι. Μα έχουν ζαλείσει τα ούπα με την κλιματική αλλαγή, να πούμε, τότε με την ίδια λογική να μην κάνουμε τίποτα και να προσαρμοστούμε. Όπω ξανθείτε να προσαρμοστεί πεθαίνει, το πάθενη και οι δινόσαυροι. Τι λογική είναι αυτή, γιατί μα θα έχουν ζαλείσει με την κλιματική αλλαγή τώρα. Σωστό. <laughs> Πού είναι η Δηνόσαυρο τώρα, στα παιχνίδια, μόνο και στα κηματέρ. Λοιπόν, στο Jurassic Park.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 Η θική και συτική τη εξαχρίωση του αντιπολιτιστικού λόγου του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αισθητική. Πήγαινε στη Βαριμπόμ, πήγαινε στη Βόρεια Εύρα, πήγαινε στη Εικονούθία να δει η αισθητική υπάρχει, αλλά είναι μαύρη. Σαν την ψυχή του. Και δεν το κρίνουμε αυτό, καθένα έχει τη δικιά του αισθητική. Ναι, είναι μαύρη όμω η αισθητική αυτή. Δε αρέσει εσά. Αμπράγω, το κάνουμε να δώσει άλλο. Είναι μάθω, αλλά αυτή είναι μαύρη τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αισθητική του. Μαύρη αισθητική και μαύρη. και. Ανατιστικό, ραστιστικό το κολυμμάζουμε με το μαύρο. Τέλο πάντων.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 Εκεί να δει και τις και παλιό και ξέρω τι γινόταν παλιά και τι γίνεται τώρα. Mm. Εκεί να δει αισθητική. Ο Μίχη ακούγεται μόνο όταν γίνεται η επέτειο από θάνατο και οι δε άλλοι μεγάλοι συνθέτε, Μαρκόπουλο, Λεωτή, δεν ακούγονται ποτέ μικρού. Τσικός. δεν υπάρχει περίπτωση. Ή playlist ή ανίδεη.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 Ένα φεστιβάλ ξαναλέω τη κακιά ώρα που δεν το ξέρουν τη μάνα του και. Και το έμαθα έτω... με τον Άδωνη. Είδε. Κάμψη τη δημοκρατία είναι στο φεστιβάλ τη νεολαία σα να γράφουνε με αυτό και εσώ να γελάτε σαν χάμοι από κάτω. Ορτινάτσα Ουλί, του Πούρτνικ. Ρε, μήπω ο Άδωνη τα έχει βρει με το ΣΥΡΙΖΑ. Λε. Έμα τέτοια διαφήμιση στο φεστιβάλ Σπούρτνικ δεν έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα πραγματικά όμω έχει γίνει διάσημο από εκεί που ήταν. Τώρα μάθαμε το φεστιβάλ. Ο κούκο και τα αυγά του ήταν εκεί πέρα δηλαδή. Άρε αποστολή. Αχ, διχάζει.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 Άμα είναι να μην σε ξαναβρούνται εδώ, εσύ, να μην ακοπούν εσύ, εσύ, τα... οι μαλακίε. Εσύ, εσύ που κάνει τον πονηρό συνέχεια, Όχι, το... εγώ συμφωνώ αυτό που λε. Γιατί κρυβόμαστε, αφού από και πίσω και αυτό σε... υπάρχει έτσι κι αλλιώ. Και είστε με τον Μπουτινάκο εκεί και κάνει τα κολπάκια σου. Θα σε ξαναβρούνε, τόλοι μου. Ε, για μιλά. Είστε... Γιατί κάθε αλά, κότα αλά, πάει αλά, και, αλά, και αλά, κάνει τον έξυπνο στι κοινότητε. Έλα μαλακίε. Μην μιλάτε έτσι, κύριε. Αλλά αυτό θα πρέπει να προσέχουμε όταν ότι δεν Έχουμε δημοκρατία, έχουμε παραπάνω δημοκρατία από τι χρειάζεται. Θα έλεγα Έτσι. να κόψουμε λίγο έχει δίκιο Έτσι πρέπει να κόψουμε λίγο δεν μπορείτε να πέρα. Ένα φίξουν Λοιπόν, άντε. Ναι. Μητσοτάκι!